και ο κύριος Μίμης Ανδρουλάκης ανεξάρτος βουλευτής καλώς ήρθατε, κύριε Ανδρουλάκη ώρα για, ναι, ναι, για να ξεμπατάρει η βάρκα γιατί γιατί τι λέει με τον αντιπαλο Έτσι έτσι Δύο-τρία πράγματα πριν φύγει ο κύριος Ανδριανόπουλος για την τηλεόραση. Ε, ο περίεργος παρακολουθώντας την εκρόση που ακολουθεί απορρό με το κίτρινο χρώμα των ροδέζικων δρόμων, λέει κύριος Ανδριανόπουλε. Έχει, έχετε κάποια ιδέα τι είναι αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, όλοι οι δρόμοι ναι. έχουν μια, μια κίτρινη λορίδα, κυρίω ναι. για να φαίνεται το βράδυ και να ξεχωρίζει την ομίγκλη. Το ναι. Και το να βάλει τον δρόμο αυτούς. κάτω, τη διαγράμμιση δηλαδή, είναι μια, μια ένδειξη εφταξία. <συσοφίλαιο> ε, <συσοφίλαιο> όταν το κανεί, όταν ήμουν ένα είχαμε πριν, βάλει να χρώμα. Πριν σα αποδεσμεύσουμε, μου είπατε κάτι στο break, μια προφητική φράση τη Μάργαρετ Θάτσερ για το ευρώ, την οποία θα ήθελα να ακούσουν και οι και οι το 1990 στη Ρώμη εξέδεσε την αντίθεσή τη στο θέμα του ευρώ. Και μάλιστα είχε πει ότι ο Ντελόρ είχε αποκαλέσει τον Ντελόρ socialism through the back door. Αν θυμόσαστε, <laughs> τον θεωρούσε υπονομευτή <laughs> τη οικονομία τη αγορά. Και είχε πει ότι το, το ευρώ θα είναι η καταστροφή τη Ευρώπη. Θα οδηγήσει σε διάλυση την Ευρώπη. Το ότι θα χώριζε τον βορρά με τον νότο, θα υπέκυπταν στη μονομανία τη Γερμανία με τον πληθωρισμό και θα υπέφεραν οι χώρε του νότου και όπω η Ελλάδα, τη λέει ονομαστικά την Ελλάδα στα πολυμονεύματά τη. Και είδα Μας κοιτάει βλέπε καθόρα μπροστά τη κύριε Ανδρουλάκη ε, Λοιπόν είπα... να ευχαριστήσουμε ναι. Να ευχαριστήσουμε λίγο, κύριο λίγο, το φύγει, τον κύριο Ανδριανόπου Λίγο λίγο σκάι νιού σας παρακαλώ Θα σε φάει yeah. ο Λίγο, Ακούστε λίγο Όλοι συμμετέχουν στην εξόδια κονοθία Και ψάλουν ο μαδικός Οι παραβρισκόμενοι εντός του Έχουν, έχουν μοιραστεί ναι, βιβλιαράκια με όλους τους ψαλμούς Και όλοι έχουν ανοιχτά τα βιβλιαράκια και Πήραμε λίγο. <συγχά> λίγο Είχα αυτό από μέσα από τον καθεδρικό νόμο. No. Ε, κύριε Ανδριανόπουλε, ο κύριο Βενιάμη, ο Δημήτρη, yeah. λέει ότι μείωσε τι δαπάνε στην πρόνοια και στην παιδεία εκτό τη υγεία. Mm -hmm. Ότι για να την έτρωγαν ζωντανοί, διότι αυτέ οι πολιτικέ πλέον θεωρούνται καθυστερημένε. Έκανε αντίλογο σε αυτά που λέγατε και προ Θεότα να φέρω μια που. έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ότι παραδεχόταν στη Βουλή ότι επί των ημερών τη το οικονομικό χάσμα γιγαντώθηκε και εσεί είπατε ότι γιγάντωσε τη μεσαία τάξη. Ακριβώ. Ναι. Κοιτάξτε, γιγαντώθηκε ναι. το, το οικονομικό χάσμα σε σχέση με τα εργατικά στρώματα, τη βιομηχανική εργατική τάξη. Την οποία όμω συρρήκνωσε. Διότι μεγάλωσε πάρα πολύ μεσαία τάξη στη Βρετανία. Διότι όλοι αυτοί οι οποίοι δουλεύαν πλέον στι νέε βιομηχανίε τη υψηλή τεχνολογία πια δεν αποκαλούνται εργατική τάξη, αλλά μεσαία τάξη. Δηλαδή του πνεύματο, τη γνώση και τη τεχνολογία. Αυτό βασικά έκανε, Δηλαδή άλλαξε ολόκληρη την εικόνα της βελτερικής κοινωνίας. <συμήσε> <συμήσε> Αυτό όμως ενοχλεί, κύριε Ανδρουλάκη. Μα... Γεια σας, κύριε Αντριανόπουλο. <συμήσε> Γεια σας. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντριανόπουλο. Η ζήτηση έχει ένα λάθος, διότι ο ερωτόπληκτος <συμήσε> <συμήσε> <συμήσε> ναι. Αντριανόπουλος σας παρασέρει. Έχει λοιπόν, ένα λάθο. Τη Θάτσερ <συμήσε> την προσέλαβε <συμήσε> κατά κάποιο τρόπο. Φεύγω για να πνίξω τον ερωτά μου. Γεια σας. Ευχαριστούμε <συμήσε> πάρα <laughs> λοιπόν, έχετε γράψει και βιβλία για τη Margaret Thatcher κυρία ε. Ανδρουλάκη Μέσα από τα δικά σας μάτια αυτή η γυναίκα Αυτή η γυναίκα ε, που, ακούμε, που, την που της, λεπτό, την... ακούμε την Α, η Αμάντα ναι. θάτσε, Ναι, για να την ακούσουμε, ένα φοβερό καπέλο Sky News, ναι, ναι, λίγο ήχο In high Μόνο το Sky News έχει το δικαίωμα Where να βρίσκεται, είναι αποξητικό αυτό να βρίσκεται και να καλύπτει τον, mm -hmm. ε, την εξώδια ακολουθία ε, σε αυτήν την χρονική στιγμή. Μια, μια κάμερα, και... μια κάμερα. Ναι, ναι, ναι. Εννοείς, yeah. διότι ναι, μεταδίωται σε όλα λοιπόν. τα διεθνή δίκτυα. κύριε λοιπόν... Αντουλάκη, συγγνώμη. Ναι, Τι, ε, θα, θα σα πω ας πούμε έτσι, για τον άνθρωπο, έτσι. Τον παρακολουθώ πολύ στενά εδώ και ακριβώς 40 χρόνια. Είμαστε μέσα στη δικτατορία. Εγώ είμαι παράνομος και πρέπει κατά κάποιο τρόπο να περάσω από το Σύνταγμα. Μπα και βρω καμιά ξένη εφημερίδα για να δω τι γίνεται. Είχαμε κάνει κάποιε ενέργειε, αν θα γράψω καμιά εφημερίδα, κάτι mm -hmm. κλπ. Και, και πέφτω πάνω στη ΣΑΝ που έχει πρωτοσέλιδο τη φωτογραφία μια νεαρή τότε κυρία 40 χρόνων, 38-40 χρόνων, και λέει Αυτή που ρούφηξε το γάλα των μωρών ήταν υπουργό παιδεία του, του ΧΙΘ τότε. Είχε καταργήσει το γάλα στα σχολεία. Που... Το Εντάξει, τώρα εμεί εδώ ναι. το γάλα το μισούσαμε. Διότι με την Αμερικάνικη βοήθεια μα βάζανε υποχρεωτικά να του φάμε ξύλο, δεν πίνουμε γάλα, και είναι τόσο φασαρία για το γάλα, α πούμε, τέλο πάντων <laughs> Και έτσι την παρακολούθησα κατά πόδας <laughs> Θέλω να σα πω ότι είχε ένα ηρωισμό, ένα παθιασμένο ηρωισμό στην άνοδο τη προ την κορυφή. Δεν ήταν τίποτα εύκολο. Για φανταστείτε ότι ε, με τα old boys, α πούμε, τα εκθυλισμένα γεροντοπαλίκαρα των τόριδων, μπόρεσε να επιβληθεί. Είναι κάτι συγκλονιστικό αυτό. Είναι μια γυναίκα η οποία σπούδασε, ας πούμε, στην Οξφόρδη Χημία, ε, πήγε, έκανε μετά Χ, ακτίνες, και κρυσταλλογραφία, σπούδασε με αυτή την πανακάλυψη την Πενικιλίνη, που έκανε τις ιδιότητες Πενικιλίνης. Ε, πολύ καλή φοιτήτρια ήταν και συνδικαλή η μοναδική των συντηρητικών των Τόρυδων μέσα στο Πανεπιστήμιο, σε mm. μια εποχή που όπω και εδώ με τα δικά μα τα δικατορικά, κλπ. Ούτε κόμμα δεν, ναι, δεν έβλεπε σαν δεν είναι ο αριστερό. Καταλάστε. Εφραστείτε. Και αυτή είναι. Να μηνσουμε μια γυναίκα. Ακριβώ. Λοιπόν, ακούσετε τώρα, ακούσετε τώρα. Και όχι μόνο αυτό. Σου λέγει να γίνω μεγάλη πολιτικό, να γίνω κάτι θέλει να γίνει, είχε πάθο για την ανάδειξη. Πρέπει να ξέρω νομικά. Σπούδασε γενομικά. Mm -hmm. Και τα βράδια, μην φαντάζεστε ότι ήταν έτσι καμιά αριστοκράτησα κλπ. Έπαιρνε την τζάντα και γύριζε από εκδήλωση. Από εκδήλωση έμπαινε στα εργατικά σπίτια, έπαινε, γιατί ήταν σε εργατική περιφέρεια, προσπαθούσε να βγει. Και ενώ θα δείτε, χτύπησε τα πάντα η Θάτσερ, δεν άφησε τίποτα όρθιο, δεν άγγιξε, όπω είπατε, α το πούμε έτσι, την υγεία. Δεν έδωσε μένα, αλλά δεν έκοψε. Αυτό που λέγατε πριν, γιατί ήξερε τα εργατικά σπίτια. Απλώ μισούσε πολύ του Άλλη σκηνή τώρα θα σα πω. Ο εσωτερικό εχθρό. Ναι, πολύ εσωτερικό. να δείτε τη σκηνή, τη φοβερή. Τηλεόραση, α πούμε, 1984, ε, βλέπει να πούμε του ανθρακορίχου με σκυμμένο το κεφάλι, ταπεινωμένου, τσακισμένου. μετά από ένα χρόνο. Έτσι. Ναι. και να λέει ο ένα εκεί, το θυμάμαι λε, είναι τώρα, να λέει ο, ο προπάπω μου ήταν ανθρακορίχο, ο παππού μου, ο πατέρα μου, εγώ και τώρα μα πετάει έξω. Προσέξτε, συγκινητικό, εκείνη τη στιγμή ένιωσα την επιθετικότητα της Θάτσερ, τη σκληρότητα τη, αλλά ταυτόχρονα σαν κομμουνιστής α πούμε, λέω δεν κατάλαβα και γιατί είναι προοδευτικό. Ας πούμε να πληρώνει ο φορολογούμενος, για να ανοίγουμε στο έσπ 500 μέτρα κάτω από τη γη, να βγάζουμε πανά κρυβοκάρβουνο που δεν το χρειάζεται κανεί. Σε το έσπαξαν, δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον πια. Δηλαδή ήταν τελείω αντιπαραγωγικό. Δηλαδή, το εργατικό τον κάνει όμω. Και το, το 1 τέταρτο των δαπανών το είπαν αργότερα οι εργατικοί αμέσω, αλλά δεν είχε το κουράγιο τότε. Δεν είχε το κουράγιο τότε ο Νίλ Τσίνοκ να γίνει μεγάλο ηγέτη και να παραμερίσει τη Θάτσερ. Αυτοί βγάλανε τη Θάτσερ. Αυτοί! Διότι δεν είχε άλλη επιλογή η κοινωνία. Η σκάριδε, αυτά τα καθάρματα. Διότι μιλάμε για ελεϊνού και τρισάθλιου. Αυτοί φέρανε τη Θάτσερ με το 1 τέταρτο των δαπανών για τις άχρηστας το ΕΣ που κανείς δεν τις χρειαζόταν, μπορούσαν να εξειδικεύσουν την εργατητάξη, να την ασφαλίσουν, να τους δώσουν τεράστια αποζημίωση, να αναπαλαιώσουν τις περιοχές. Είναι δυνατόν να έχαμε στην Αγγλία του 1980, ας πούμε, εικόνες δίκαιας, εθαλομίχλι, πόλεις ξεπερασμένες, με καταλάβατε. Ναι, τι εννοείται όμως αυτή τη βγάλανε, αυτό, κάτι λέγατε. Ο Σκάργιλ, ναι, ο Σκά Ζήλευε που ο Νιλ Κίνοκ, ένα άνθρωπο που βγαίνει από την εργατάξη τη Ουαλία, αριστερό εργατικό, έγινε πρόεδρος του κόμματο. ήθελα να τον υπερφαλανγκίσει, να τον προβοκάρει. Μάλιστα. Το καταλάβατε. Ναι. Γιατί ο Νιλ Κίνοκ θα έφερνε μια τομή. Ήταν έτοιμο. Ναι. Σε σχέση Άρα, με τον Κάναχαρη. Κι άλλο αριστερό ασφαλώς, λαϊκιστής. Ασφαλώς, ασφαλώς, ασφαλώς. και άλλο λαϊκιστή. Ασφαλώ. Ο και Κίνοκ η λοιπόν παγωμάρα, λέει. Η λυπάμαι που δεν είχα το κουράγιο. Του αντίπαλου δεξιού που την κράτησε τόσα χρόνια. Πάλι. Ναι, αυτή. Ναι. Λοιπόν, λυπάμαι λέει ο Κίνοκ που δεν είχα το κουράγιο να του αντιμετωπίσω. Μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι θέλανε αλαζονικοί, υπερόπτε. Είναι αυτό που λέμε ο γραφειοκρατικό συνδικαλισμό ο οποίο έπνιξε το εργατικό κίνημα στην Αγγλία. Και ο... έφερε τη Θάτσε και στήριξε τη Θάτσε. Ο μίμη ανδουλάκη τώρα για την Θάτσερ και τον θατσερισμό στον Σκάι 100,3. Μία και 18 πρώτα λεπτά. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη. Λοιπόν. Ο μίμη ανδουλάκη, ο οποίο στα νιάτα στανιάτα του <σχυ> εντοπίζει <σχυ> την γυναίκα. Έτσι. Μια Βρετανή, Βρετανίδα γυναίκα πολιτικό που τη λένε Margaret Thatcher τότε στα χρόνια που ήταν παράνομο στο ΚΚΕ και τον ναι. κυνηγούσε το σύστημα Η πρώτη γυναίκα στην ηγεσία Επίκοντας, του Συντηρητικού ναι. Κόμματος ναι. Η πρώτη ναι. γυναίκα, γυναίκα πρωθυπουργός ναι. της Βρετανίας η οποία ε, η ε, κύριε ε, Ανδρουλάκη βρήκα, ξέρετε τι είχε πει ναι. λίγο πριν φύγει θα περάσουν πολλά χρόνια, όχι στον καιρό μου πάντως, πριν ξαναδούμε γυναίκα πρωθυπουργό της Βρετανίας. <Σε> Ποια ήταν <ΣΣ1> <ΣΣ2> τα ναι. γυναικεία αυτά χαρακτηριστικά. <Σε> Ξέρω ότι είστε και λάτροις του γυναικείου ναι. φίλου και τις παρατηρείτε <Σε> τις, και σένα, τις γυναίκες. <Σε> Να είστε <Σε> καθαλά. <Λεβόμα, ασύμα>. Και το <Σε> <Σε> <και> τσίπησα το κόκλημα. Ευχαριστώ. Ποια είναι τα γυναικεία αυτά χαρακτηριστικά που επιστράτευσε η Μάργαρετ Θάτσερ. Στην πολιτική τη σταδιοδρομία. Ξέρετε, υπάρχουν πολλέ ε, γυναίκε. που κινούνται σε ανδροκρατούμενου χώρου και θέλουν να αποποιούνται ας τα γυναικεία του χαρακτηριστικά. Α αρχίσω αρνητικά. Η Θάτσερ, προσέξτε, δεν επιδείκνει τα γυναικεία τη χαρακτηριστικά. Ήθελε να δείξει. σε αυτό το με συγχωρείτε, το τη φράση το λέμε μεταφορικά. στο αδερφάτο των παλαιών αριστοκρατών, των τόριδων. Ό,τι είναι πιο άντρα από αυτούς. Mm -hmm. Δηλαδή ως άντρα ανάμεσα σε άντρε προσπάθησε να επιβληθεί. Αυτό ήταν το κύριό της χαρακτηριστικό. Ζήλευε τις γυναίκες αγαπημένοι μου. Δεν ζάβη να αναδειχθούν. τεράστια κόντρα με τις φεμινίστρες. Με, ε? με όλες. Δεν ανέδειξε καμία γυναίκα. Όπως σας το λέω τώρα. Δεν ανέδειξε καμία γυναίκα. Μέχρι και τη βασίλισσα ζήλευε. Τη γριά τη Βασίλισσα που τη θάβει τώρα είναι στην Κίνα. Τη γριά τη Βασίλισσα τη ζήλευα. ζήλευε. Ζήλευε όλε τι γυναίκε, τα πάντα. Τη άρεσαν αυτοί που λέει <laughs> οι Εβραίοι μου. Αγικό <laughs> δεν Οι Εβραίοι μου έλεγε με θαυμασμό. <laughs> <laughs> Προσέξτε, ποιο άντρε, εμένα α πούμε, θα με έχει λιώσει. <laughs> θα με είχε εξαφανίσει από το χάρτη <laughs> για <λόγους laughs> <Γιατί, κυρία, laughs> ρατσιστικού. <laughs> τη άρεσαν υψηλοί, ξανθεί. Οι Εβραίοι μου. Mm. Οι οποίοι την πούλησαν στο τέλο, βέβαια θα σα πω το δραματικό είναι το τέλο. Λοιπόν, ακούστε, λέτε, μια και λε. Ε, τότε λοιπόν η Θάτσερ. Ε, βάζει υποψηφιότητα όταν πέθανε, όταν δηλαδή τέλειωσε η υπόθεση Χιθ. Ναι, ναι. Βάζει υποψηφιότητα, κουφεί. Όλοι γελάγανε, σου λέει τι αυτή τρέγγλι κλπ και λοιπά. Προσέξτε. εκεί ξαφνικά δεν. ενώ γελάγανε οι πάντε, ένα Ari Niv Kingmaker στου τόριδε, στο λέει εδώ πριν 100 χρόνια είχαμε ευραίο πρωθυπουργό του Τσραήλ, μια μεγάλη <συγγε> μορφή. Δεν θα βάλουμε και μια γυναίκα. Και ξαφνικά πέφτει μόδα μέσα σε αυτή την γκρίζα Βρετανία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα γιατί Βρετανία μιλάμε. Παρακμή. Η παλιά αυτοκράτηρα έζησε μια τρομακτική παρακμή. Ναι. Ο πληθωρισμό στα ύψη. Ε, τα συνδικάτε λέγαν τα πάντα. Υπήρχε αυτό που λέμε ο κορποροκρατικίστικος καπιταλισμό, α πούμε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, μέσα, δεν βάζουμε μια γυναίκα. Και έτσι ξαφνικά γίνεται μόδα. Όλοι λένε μια γυναίκα, μια γυναίκα, μια γυναίκα και κυριάρχησε απόλυτα. Πίσω από το. Άιρον lady, α πούμε πίσω το τη σιδερένια κυρία ποιος της το κόλλησε, διάβασα ε, ότι ε, μια ε, ε, σοβιετική εφημερίδα το, η εφημερίδα, λέει, εφημερίδα της νεολαίας της, της Κομσομόλ όργανο του Υπουργείου ναι. Άμυνας αυτή είναι ναι, ναι, ναι. της απέδωσε αυτό της το παρατσούχλι ε, μία μέρα αφού <laughs> είχε καταφερθεί <laughs> εναντίον της συμπεριελιστικής <laughs> ναι. πολιτικής σοβιετικής και, και της άρεσε φοβερά είναι όπως ας πούμε το καραμάλιση τάγκ στο χωριό στο Μίκη Πού δεν το είπε ο του άρεσε, πιω. του μήκη, το υιοθέτησε. Ο Λαμπρία για να τα λέει, για να ξέρετε, καμιά φορά μα αποδίδουν κάτι το οποίο δεν το έχουμε πει, ταιριάζει κάπω και, και το υιοθετούμε. Το Πάιρο ναι. Λένε, ναι. Mm. Στο βάθο όμω αυτή η σιδερένια κυρία έκρεβε μια βαθύτερη ανασφάλεια, θέλω να ξέρετε. Μέσα τη δεν είχε λύσει βασικά προβλήματα. Γι' αυτό βλέπετε ότι προς... όσο περνάγαν τα χρόνια με το παλαιομοδίτικο management που έχει, προσέξτε, είναι αντιφατικό η Θάτσερ. Το management σαν παλαιομοδίτικο τελείω. Αρχίζει πια να έχει μοναχικέ φαντασιώσει, να βλέπει εχθρού. Να στενεύει ο κύκλο είναι αυτό που το βλέπουμε σε όλου του ηγέτε. Μεγάλου ηγέτε που το τέλος. Βλέπει φαντάσματα παπντού, απομονώνεται, γίνεται δυνάστη. Ε, του τρελαίνει όλου. Το ε, κύριε Ανδρουλάκη, Φόκλαντ, ε, ναι. σχέση Θάτσερ με Πινουσέτ. Μην ναι. ε, μισό λεπτό να σου πω. Λέει ναι. ο Χρήστο μέσω tweet. Άρη, ε, ε, ε, ανάφερε τον ε, Δουλάκη το καθοριστική σημασία πόλεμο των Φόγκλαντ που σχετίζεται με το ανθρωπέ ήμα τη Θάτσερ. Λοιπόν, α, ναι, αν δείτε ναι, ναι, ναι, αυτή την παράμετρο. βέβαια. πληγωμένη η Βρετανική Αυτοκρατορία, ταπεινωμένη, ήθελε κάτι. ετσι το κέρδισε με αυτόν τον τρόπο η Θάτσερ. Αλλά επιτέλου για τι γυναίκε θυμήθηκα τώρα κάτι. Είναι περίεργη σχέση που είχε με του άνδρε η Θάτσερ. Είναι πάντα η κόρη του πατέρα τη, έτσι. Θέλω να το καταλάβετε. Είναι του σι, Είναι θηγατέρα σύζυγο mm -hmm. του κυρίου Ρόμπερτ. Ρόμπερτ ήταν ο πατέρα, Άλφρεντ ναι. Ρόμπερτ, ο μπακάλι. Δηλαδή, για φανταστείτε. Και εργατικό. Και όχι, ναι. το, όχι, όχι, τόρι. Κάντε λάθο. Εδώ ήταν μιλάτε τόρις. με ειδικό. Είναι, έχετε πετύχει. Ναι, Δεν α, δε, α, δε δε δε υπάρχει δε περίπτωση. Προσέξτε, την έπαιρνε <laughs> για να <laughs> καταλάβετε. Είναι η κόρη του μπακάλι. Από κάτω το μπακάλι και από πάνω το σπίτι. Έτσι, έχω πάει κιόλα και εκεί. Δηλαδή, το έχω μελετήσει το θέμα όλο. Αυτή από πολύ μικρή. Α πούμε, ακούει τον πακάλι να λέει οι άχρηστοι δεν πάνε να δουλέψουν ή δεν Κάθονται στην ουρά για το επίδομα ανεργία. Ήταν ουρά ένα χιλιόμετρο mm. μέσα στη μεγάλη κρίση, μέσα στο μεγάλο κράχ. Προσέξτε, η Θάτσερα από μικρή μοιείται σε αυτό που λέμε η περιφρόνηση του μικροαστού προ τον προλετάριο, ο οποίο γλιστράει όλο και πιο κάτω. Δηλαδή, να ξέρετε ότι ο μικροαστό έχει μια εγκύτητα με τον προλετάριο και σου λέει Α, με γίνω σαν αυτόν. Και τον... νιώθει μια απέχθεια. Δηλαδή δεν μίλησε η Θάτσερ στο Βρετανικό Έθνος ως μεγαλοαστή, ως ο, ο Τσόρτσιλ, ως Αριστοκράτσα, ως Τόρις, μίλησε με τον επιθετικό τόνο ενός μικροαστού που θέλει να ανέβει. Και θέλει να κατοχυρώσει την άνοδο Ο πατέρας της λοιπόν παίζει βασικό ρόλο στην ανάδειξη Ο Περισσότερος της. Μίμης Ανδουλάκης για την Θάτσερ και τον Θετσερισμό. Σε τέσσερα λεπτά από τώρα θα έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μα Μόνο για να απολαύσουμε Μίμη Ανδουλάκη. Πόσα βιβλία ε, ε, έχει γράψει σύντροφε Μίμη. 22. βιβλία. Λοιπόν και εννοείται ότι σε όλα αυτά τα βιβλία η γυναίκα παίζει ποταρχικό ρόλο έτσι, ναι. στη ζωή. Και μάλιστα Να, η, ζου, η και Μερέτσα όλες. και τη ναι. Πολία Άντες Γουστάραν τη Θάτσερ που δεν το λένε <laughs> στα αλήθεια <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Είμαστε> Σελίβα, <laughs> τη διαστροφή σχεδά, και Σκάι, λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί με το Μήμη Ανδρουλάκη. Μελετάμε το φαινόμενο Θάτσερ. Σημερινή μα εκπομπή για την, με αφορμή την κηδεία τη Θάτσερ και μιλούμε για τον Θάτσερισμό και την Θέλω ίδια την εκπαίδευση. Θέλω να πω πριν συνεχίσουμε αυτά που σα είπα στο διάλειμμα. Πράγματα που δεν είναι ιδιαίτερος γνωστά για την ίδια, δεν ήταν και σε μένα, ομολογώ, ότι η Θάτσερ υποστήριξε προτάσει νόμου για την αποποινικοποίηση τη ανδρικής ομοφιλοφιλία, την ομιμοιμοποίηση των αμβλώσεων, τη διατήρηση τη θανατική ποινή, ήταν υπέρ Τη θανατική ποινή και ψήφισε ενάντια στη χαλάρωση όμω των νόμων περί διαζυγίου. Κάποιε πτυχέ των απόψεων τη πολιτική τη που δεν Πάντως είναι εκπληκτικέ. Πάντω για το γράμμα των ομοφυλοφίλων να είστε βέβαια δεν θα ψήφιζε ποτέ. Δεν <χι> ναι, θα να το ψήφιζε. Ακούστε, με του άνδρε θα πάω για να, <χι> να καταλάβετε <χι> λίγο. <χι> λοιπόν, είναι σύζυγο φυγατέρα με τον <χι> πατέρα τη. Στενό <τενώτες> δεσμό. Κάθε <χι> βράδυ, <χι> άραπε με τον πατέρα τη από μαθήτρια του γυμνασίου. Και την πήγαινε στις συγκεντρώσεις των συντηρητικών, τον Τόριδων. Ήτανε μανιακή με αυτές τις διαλέξεις, συναντήσεις. Μετά βρήκε τον Άντρετ, τον Θάτσερ, ο, ο οποίος πάλι είναι μεντοράστηση, με την στηρίζει ουσιαστικά. Και τη στήριξε και στις μεταπτυχιακές της φοβές. Στα στις στις πάντα, στις πάντα στα πάντα, στα πάντα. Παντρεμένη Προστά. έκανε το μεταπτυχιακό. Έτσι, παντρεμένη. Όμω, συγγνώμη, ναι. συντροφέ, εμεί σοβαρό άντρα. Γιατί το να αφήνει, τον, α, τον χαίρεσε και να απολαμβάνει τη γυναίκα σου η οποία Ισπάιο. προηγείται ναι, είναι σπάνιο. Πάνιο, σπάνιο. Και ήρωα τον Λίζα. Θα σας ε, πω ναι. <laughs> κάτι. Ήξερε ναι, πάντως, ναι. η Θάτσερ που τη βλέπετε έτσι ορισμένη για την υποτιμά τη της τη. ήξερε κατά κάποιο τρόπο να κάνει του άνδρε μέντορέ τη. Πρόσεξτε, ποιο πρόσωπο έπαιξε καταλητικό ρόλο το 60% στην άνοδο τη Θάτσερ. Ήταν ένας σημαντικός πολιτικός Βρετανίας, σοφός άνθρωπος, ένας μοντερνιστής διανούμενο των Τόριδων. Αυτός επινόησε αυτό που αργότερο ονομάζουμε θατσερισμό, το οποίο δεν υπήρξε ποτέ η Θάτσερ, δεν υπήρξε ποτέ θατσερίστρια. Δηλαδή σιγά σιγά γερχόντουσαν τα γεγονότα. Ο Μάρξη πήγε δεν είχε, μαξιστής. Όχι. Δηλαδή δεν είχε μια συγκροτημένη ταυτότητα η Θάτσερ. Πρέπει να το ξέρετε αυτό. Είναι εμπειρίστρια. Δηλαδή πήγαινε βλέποντα mm. και κάνοντα. Είχε διαβάσει νέα ένα-δυο άρθρα του Χάγεκ. Αυτή ήταν όλη η φιλοσοφική τη υποδομή. Ε, ήταν δε, η Θάτσερ τη χρεώνει, τη χρεώνει όμως, το οικονομικό δόγμα όχι. του Μίλτον Φρίντμαν. Όχι. Λοιπόν, προσέξτε. Συναντάει λοιπόν τον Κίθ Τζότζεφ. Είναι ένα Εβραίο πολιτικό. Θα ήταν διάδοχο μεγάλη προσωπικότητα του Χιθ στο Βρετανικό κόμμα, αλλά έκανε μια ακραία μισογενική δήλωση που τον πέταξε εκτό ηγεσίας. Η οποία ήταν πια. Ε, δεν Τι τη θυμάμαι ακριβώ, ήταν πολύ προσβλητική ε. για τις γυναίκε. Ε. Δεν μπορούσε να είναι υποψήφιο. Αυτό λοιπόν αναλαμβάνει να στηρίξει την Θάτσερ για να εκδικηθεί όλο το υπόλοιπο κόμμα. Uh -huh. Αυτό είναι σοφό άνθρωπο, αυτό την φέρνει σε επαφή. Εμεί τότε διαβάζαμε το Marxism Today. Ήταν α πούμε. Τη αριστερή πτέρυγα του Εργατικού Κόμματο στο περιοδικό, που είναι ο πατέρα τώρα του Μίλιμπαντ των Εργατικών. Ναι. Εβραίο και αυτό. Τον δύο αδελφά. Και τα δύο ήταν. Αυτά ναι, ναι, ναι. Στην Αμερική. Ίδε. Ναι. Και τα δύο Think Tank ήταν εβραϊκά, για να ξέρετε. Και το κομμουνιστικό, α πούμε, που ήταν του Εργατικού Κόμματο όμω κομμουνιστές, έτσι όπω είναι Μίλιμπαντ, ο μπαμπά των ναι. παιδιών. Και... Σαν να λέμε κριτικό από το Ηράκλειο ή κριτικό από τα Χανιά. Ναι, έτσι ακριβώς. Τι, τι. τι. <laughs> Γιατί, εργατικός τι είναι, είναι, εργατικό κομμουνιστή, τι είναι, είναι. Όχι, δεν ξέρει, μπορεί να τον παραλληλισμό. Υπήρχε ισοδυναμία. Δεν Στο εργατικό κόμμα υπήρχε πάντα μια αριστερή πτέρυγα. Ναι. Καμιά φορά ήταν και εξουσία, όπω του Φουτ, Μάικλ Φουτ, τον θυμάσαι. Πώς, πώ. Ναι, ναι. Αλλά είχε και είχε και εργατικό κόμμα ως ναι. Έτσι. Κουκουέας. Ναι. Λοιπόν και, και το άλλο το Center of Public Studies που ήταν το νεοφιλελεύθερο είχε ένα χώσει και ένα φοβερή προσωπικότητα αυτοί αναλάβανε να δώσουν κουλτούρα ας το πούμε έτσι στη Θάτσερ μέσω του Τζότζεφ ο οποίος είχε μεγάλο βάρος στο Βρετανικό κόμμα. Αυτά είναι πολύ προχωρημένοι. Διάβασε λοιπόν μια μελέτη η Θάτσερ η οποία είχε επηρεάσει και εμένα ως αριστερός ως μαρξιστή. Ήτανε αν θυμάμαι καλά του ουράν ένα πράγμα την είχε κάνει που έδειχνε αυτό που λέμε εμεί οι μαρτυριστέ, κατά κάποιο τρόπο. Πώ ο κρατικοδίαιτος κορπορατιστικό καπιταλισμό έπνιγε την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και επομένω οι ίδιες οι ανάγκε του καπιταλιστικού συστήματο απαιτούσαν χαλάρωση αυτών των υπεριθμίσεων, μείωση κατά κάποιο τρόπο ε, του. Αυτά λέει ο ΣΥΡΙΖΑ όμω τώρα. Ε? Αυτό, τώρα χάνω το, το ένταφο κάτω από τα πόδια μου. Αυτά μου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τον κοοπερατήφτικο, όπως το λες, καπιταλισμό, τον, τον μπαγάσικο <laughs> εν Ελλάδια, του βάλουμε και εδώ την έκβαση μπαγάσικο, μου τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Θέλω μου τα, να, να κρατηθώ πάνω σε αυτόν, ναι. γιατί αλλιώς μου κλέβουν την πατρίδα η Τόμψεν και η Μέρκελ μαζί. Ο, ο Μάρς κάνει μια παρατήρηση, ναι. ότι οι σχέσεις παραγωγής, έτσι, όλο το σύστημα, το έτσι, περιοδικά, πνίγει την ανάπτυξη των παρελικών δυνάμων για αυτή την εποχή των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή ήταν μια βαθύτερη εσωτερική ανάγκη του καπιταλιστικού συστήματος να χαλαρώσει αυτό την, τις κρατικίστικες φασκές, ας πούμε που το ίδιο τις επινόησε διότι τη είχε ανάγκη πριν τον πόλεμο, μετά τον πόλεμο, με την κρίση. Έτσι, ο Κένσιανισμό κλπ. Έφτασε σε ένα διέξοδο με τον στάσιμο πληθωρισμό, με όλα αυτά τα φαινόμενα, την παρακμή τη Βρετανία, την παρακμή τη βιομηχανία τη Βρετανία λοιπά. Είχε λοιπόν ανάγκη μια νέα σχέση ιδιωτικού δημόσιου, είχε ανάγκη τη χαλάρωση. Κατά κάποιο τρόπο η Θάτσερ προσελήφθη από την ιστορία. Λοιπόν, αυτό, το, αυτό το, αυτός ο πράι που συμβούλεψε την Θάτσερ. Έδειξε ποιε αλλαγέ πρέπει να γίνουν για να αποδεσμευτούν ας πούμε, οι παραγωγέ δυνάμει, η τεχνολογία. Την επηρέασαν πάρα πολύ την Θάτσερ, βέβαια. Αυτό γιατί έπρεπε να πηγαίνει κόντρα με την πρόνοια, κύριε Ανδρουλάκη. Ε, ήταν συντηρητικά η Θάτσερ. Δηλαδή η Θάτσερ έπρεπε, δεν μπορούσε να ακολουθήσει το δρόμο των μεταρρυθμίσεων, τη συνένεση. Ήταν μια επιθετική προσωπικότητα. Και επειδή σα είπα ότι είναι η μικροαστή που περιφρονεί του προελετάριου. Είναι η πρώτη στην ιστορία, δεν θα τολμούσε ποτέ ο Τσόρτσελ να το κάνει. Πολύ περισσότερο ο Ρούσβελτ. Ούτε καν ο Ρίγκαν, προσέξτε. Mm -hmm. Ούτε καν ο Ρίγκαν. Γιατί μιλάμε για μεγάλη διαφορά Ρίγκαν, ο, ο Ρίγκαν Τάτσερ. Ο Ρίγκαν τη ίδια ήταν χαμογελεστό, έκανε χιούμορ. Ε, είχε αυτό που λέμε talent of happiness που λέτε σε εγκλέζη. Δηλαδή talent of happiness. Έκανε να <laughs> νιώθει <στους laughs> καλά, <ρε, laughs> παιδιά μου. Ναι, ναι. <laughs> <laughs> η Τάτσερ, όχι. Η Τάτσερ ήταν διαιρετική, ήταν σκληρή, ήταν επιθετική. Ήταν η πρώτη στην ανθρώπινη ιστορία πολιτικό που ενοχοποίησε τους, πολιτι... τους φτωχούς για τη φτώχεια τους. Mm -hmm. Δηλαδή, είναι μεθοδίστρια, το ξεχνάσετε, το είπατε εδώ. Όχι, oh, oh, δεν το είπαμε, αλλά καλά καλά. Είναι μεθοδίστρια. Δηλαδή, ναι. δηλαδή, είναι μια αέραση ένα χριστιανική, ένα ρεύμα χριστιανικό, ναι. που λέει ότι η λύτρωση είναι καθαρά προσωπική. Ναι. Δηλαδή, είναι δική Αυτό σου υπόθεση ότι οι πράσινοι δεν είναι, είναι λανθασμένοι. Λοιπόν, αυτά μισόλυτε. δεν τα λένε αριστερά. Εμεί εδώ τώρα, τα τελευταία αριστερά, αριστερά. αριστερά, <συσόλυν> αριστερά <συσόλυν> ακούμε είναι, κάτι άλλο. είναι σοφός Ναι, σοφό είναι, αλλά εμεί αριστερά μας πυροβολούν. Γιατί αν πάμε να πούμε τέτοια. Αυτή είναι η παρατήρηση. Αυτή είναι του Μάρξ, δεν είναι δική μου, που είπα πριν. Είναι η παρατήρηση του Μάρξ. Δηλαδή, πως εξελίσσονται οι κοινωνίε. Κατά κάποιο τρόπο, η Θάτσα προσελήφθη από το μεθοδισμό. Μπορεί να εκπορεύεται και η αντίληψή ναι. τη για την κοινωνία, κύριε Ανδρουκάκη. Ναι, Δεν ναι. την αναγνώριζε την ναι, κοινωνία. Ναι, ναι, ναι. Δηλα... Ακριβώ. Δηλαδή, είναι ο η λύτρωση είναι η... ατομικό φαινόμενο και όχι η κοινωνία. Είναι εντελώ ατομικό φαινόμενο η λύτρωση. Είναι στην ευθύνη του ατόμου. Είναι σε ακραία παραλλαγή αυτό που εμεί οι Ορθόδοξοι έχουμε το αυτεξούσιο τη προσωπικότητα, που είναι πολύ σημαντικό διότι στηρίζει την ατομικότητα. Ε? Διότι είμαστε αριστεροί, αγαπητέ. Και τη ατομικότητα και τη συλλογικότητα. Αν παραβλέψει τον ένα Πόλο. Οδηγεί σε αυτό που θα λέγαμε σταλινισμός έτσι χοντρικά, απλουστευτικά, λαϊκίστικα το λέω τώρα. Άρα λοιπόν είναι μια αξία που πρέπει να την έχουμε πολύ ψηλά μέσα να όμω. όμως γιατί δεν είπατε τη στιγμή που οι σε εγκαταλείπουν τη Θάτσερ. Δη... Αυτό είναι ο επίλογος το κρατώ ε, το, Είναι το που, που την παρατούν όλοι που την παρατούν όλοι αλλά μισό λεπτό αυτό τώρα το πράγμα τι είχαμε κουβέντα προηγουμένω στην συζήτηση με τον κύριο ότι, δηλαδή. Αυτή η πολιτική τη Θάτσερ τελικά είναι η, η, αποτέλεσε την αφορμή για να φτάσουμε στη σημερινή έκρηξη ναι. του, του προβλήματο του καπιταλισμού. Μέτρη, για να Προσέξτε. Ναι. Είναι μέσα στη λογική του καπιταλιστικού συστήματο. Αυτά τα έχει περιγράψει ο Μάρκς, ας πούμε πολύ χαρακτηριστικά. Πόσο και αν φαίνεται τώρα υπεργολικό να το λέμε σήμερα αυτό. Δηλαδή, α το πούμε έτσι, κάνει μία άνοδο, χτυπά τα βάνη και πέφτεις ξανά άνοδο. Ε, αυτό το πράγμα. Η, κύκλη, η μεγάλη κύκλη του συστήματο, α πούμε. Ε, η Θάτσερ με την απορρίθμιση βοήθησε ας πούμε, ναι, βοήθησε με την αυτό το boom στα χρηματοοικονομικά, mm -hmm. χρηματοπιστωτικά mm -hmm. Αλλά αγαπητέ μου ε, κύριε Πρωτοψάλτη που σε παρακολουθώ πάντα Δεν θα μπορούσε η απορρίθμιση που έφερε η Θάτσερ να δημιουργήσει τη φούσκα που λέμε Αν δεν συνέβαιναν καταλληλικές παγκόσμιες εξελίξεις Δηλαδή ας πάρουμε τη θετική, είναι η τεχνολογική επανάσταση Δηλαδή έχουμε ένα μπούμ του καπιταλισμού, δηλαδή γίνεται επενδύση σε νέους τομεί. Έτσι γίνεται πάντα, κάθε μπαμ μπούμ, κάθε μπαμ τεχνολογικό υποστηρίζεται χρηματοοικονομικά και μετά φεύγει από τον έλεγχο και γίνεται οι φούσκε είναι με στη λειτουργία του καπιταλιστικού στήματος. Έτσι έγινε με τους σιδηροδρόμους, έτσι, έτσι έγινε με τον ατμό έτσι έγινε τώρα με το τα δάνεια για τα κίνητα με για τα την κίν... αγορά κατηγείας για τον απλό Ακριβώς, άνθρωπο όμως, το... δεν είναι μόνο τα στεγαστικά δάμια, όχι τα στεγαστικά, όχι, στεγαστικά. φέρανε ναι. φαίνεται παράλογο αυτό το στεγαστικό λοιπόν θα γινότανε ποτέ η φούσκα ακούστε αν δεν είχαμε αυτή τη γιγάντια μετατόπιση των τεκτονικών πλακών του παγκόσμιου καπιταλισμού ανατολικότερο και δυτικότερο δηλαδή ας πούμε αν δεν είχαμε τα τρισεκατομμύρια των Κινέζων πλεονάσμα τα αποταμίευση, η οποία πρέπει να πάει κάπου για να σιγουρευτεί και ο μόνος προορισμός που μπορεί να πάει οι Ηνωμένες Πολιτείες να γίνουν δολάριο με ομόλογα για να μπορούν να πάει στιγμή οι Κινέζοι ό,τι αν τους συμβεί να έχουνε απόθεμα, το αντιλαμβανόμαστε αυτό που θέλω να πω. Mm. Άρα λοιπόν δεν είναι... Ξέρω εγώ είναι πολύ ε, απλώς υπάρχει. ότι η ναι. Θάτσερ έκανε τα απορρίθμιση έφερε τη φούσκα. Αυτά είναι Να αστόμα. σας πω κάτι κύριε Ανδρουλάκη Για τα Φόκλαντς είπαμε. Ναι. Ε, συζητη, συζητήθηκε πάρα πολύ η σχέση που είχε Έτσι. με τον Πίνο Συζητήθηκε πολύ η στάση τη Μάργκαρετ Θάτσερ στα γεγονότα τη Νοτιού Αφρική. Ναι. Συζητήθηκε εντόνω, εξόχω, σαν αρνητικό θάτσερ, αποτύπωμα. Μα είναι δεν Η ιστορία είναι. με του Ιρλανδούς, ναι. του οποίου δεν αναγνώρισε ποτέ, του απεργού πίνε, που δεν αναγνώρισε ποτέ ω πολιτικού κρατούμενου. Μα ήταν αντιδραστικά. Συντηρητικά στον ακρότατο βαθμό. Δεν τη... Αυτό το ξέρουμε. Δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή δεν μπορούμε να κρίνουμε τη Θάτσερ από το ιδεολογικό τη πεδίο. Είτε άμα την α πούμε, θα ζητούσαν τη Θάτσερ να είναι αριστερή όπως ο Στο τέλο του, του, του, του ψυχρού πολέμου έπαιξε ρόλο η Μάργκερετ Θάτσερ. Έπαιξε, όπως και ο Ρίγκαν. Η επιθετική του συμπεριφορά, πούμε, το, έτσι, δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο τα πράγματα για τη Σοβιετική Ένωση. Είναι γεγονό. Ε, και δεν σα κρύβω ότι πιθανόν, αυτό θα πάει και λίγο θεωρία συνωμοσία και δεν μ' αρέσουν αυτά, αλλά να το πω. Ο Ρίγκαν με του Σαουδάραβε κατάλαβε κάτι πολύ απλό. Αυτό επιτάχυνε την πτώση τη Σοβιετική Ένωση. Αυτή η παγκόσμια αυτοκρατορία, η κομμουνιστική, εξαρτώνταν δυστυχώ, παιδιά μου, από την τιμή του πετρελαίου. Από τη στιγμή που οι Σαουδάραβε ρίξαν την τιμή του πετρελαίου, η Σοβιετική Ένωση δεν μπορούσε να χρηματοδοτήσει, δεν λέμε τώρα Ανατολική Γερμανία ή άλλη λοιπόν. κλπ. Ε, κατέρευσε το σύστημα. Δηλαδή αυτό ήταν και μια σκέψη και στρατήγη. Δεν το έφεραν μόνο τα συμβάντα, γιατί βλέπανε πια ότι ήταν εξαρτημένοι απόλυτα, όπω τώρα, ισο-Ρωσία. Εάν συμβεί κάτι, ανακαλύψουμε μια νέα πηγή ενέργεια. Η, όπω έχουν Αμερικάνε, το σχιστολιθικό αέριο, ή βρεθούν νέα αποθέματα. Γι' αυτό λέω προσοχή. Μην πάτε που λέω στο ΣΥΡΙΖΑ. Του έλεγα εσεί στου Κύπριου. Ρίχα πει εγώ στο Χριστόφια Μην δένεσαι με του Ρώσου. Μην είστε υπερβολικοί, ρε, διότι δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Διότι εμεί θα βγάλουμε φυσικό αέριο, ενώ αυτή είναι παλιή παραγωγή. Και σου λέει, Άστο τώρα για αργότερα να δούμε και λοιπά, πρέπει να κρατήσουν τεχνητά ψηλά την τιμή. Εδώ πήγαν ρε, στη θάλασσα, Μπάρεντ, Με πρωτοβουλία των Ρώσων έγινε αυτό. Είχαν αρχίσει ήδη την εξόρυξη στην Barents τεράστιο απόθεμα και πίσαν και τους Νορβηγούς λένε στους Νορβηγούς, δεν σας αφέχετε λεφτά τώρα. Έχετε 700 700 δισεκατομμύρια έχετε επενδύσει το ταμείο σας στο συνταξιοδοτικό. Ξι' τα θέλετε τα άλλα λεφτά. Α το απόθεμα να κρατήσουμε mm. την ψηλά την τιμή mm. του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, διότι οι Αμερικάνοι έχουν βρει το σχιστολιθικό αέριο. Δηλαδή πρέπει να αναγνωρίζουμε τη δομή των συμφερόντων, αδερφέ, τη γεωμετρία των Μπαστε, συμφερόντων. Ναι. Να μην σε Πιο σχήματα τα οποία πρόκειται από μια εποχή, εποχή αγαπητέ, που ε... δεν, έχει, δεν είναι σημερινή. η σημερινή. Η... Μπορεί τα προβλήματα να φαίνονται τα ίδια, οι απαντήσει είναι εντελώ διαφορετικέ. Η ακόμα θάτσα... σκέφτονται με όρου ψυχρού πολέμου. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι κακή η Γερμανία, άρα είναι καλή η Ρώση, ξέρω εγώ. Η... Δεν πάμε έτσι. Τα συμφέροντά μα δεν πάνε. Η Ρωσία μέτρησε πολλέ νίκε. Μέτρησε μία ήττα και στο θέμα της επανένωσης της Γερμανίας, όμως. Έτσι. Ακριβώ. Το έχω ζήσει στην ταχύα επανένωση τη Γερμανία. Λοιπόν, ένα βιβλίο που δεν, είχε δεν το έχετε τότε, διαβάσει. Το όπλο κρίση. Το σπίτι του. Δεν το έχω διαβάσει ακόμα. Έχω, α πούμε, εγώ ο ίδιο που τα γεγονότα. Και έπεσα στο πραξικόπημα μέσα, που κάνανε η σκληροπεριεργική εναντίον του Γκορμπατσόφ. Mm -hmm. Και μέσα σε αυτέ τι συνθήκε οι άνθρωποι γίνονται πιο ομιλητικοί. Είχα πάει εγώ να δω τον Γκορμπατσόφ, τι το. mm -hmm. ζυμώσει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ε, η εποχή των ζυμώσεων, ανανεωτική, συντηρητική κλπ. Και, και επειδή ο Γκορμπατσόφ ήξερε ποιο συμμετούχε, να πούμε και μου ανοίχτηκε πολύ. Και μου είπε αυτή τη φοβερή βραδιά, το έχω ξανακούσει από άλλε αλλά η τη φοβερή βραδιά. Που έπεσε το τείχο του Βερολίνου. Είναι συγκλονιστική. Το πρωί τον παίρνει πρώτο ο Μητεράν. Έξαλλο. Τι είναι αυτά που κάνει. Άφησε να πέσει το τείχο του Βερολίνου κλπ. Τα χάσε. Δεν το ήξερε. Του λέει δεν ήξερε. Δεν συνειδητοποίησαν οι υπηρεσίες. Όχι, λέει. Νομίζω να το έκανα εγώ και δεν με ειδοποίησε κανεί. Τον παίρνει μετά ή θα Μενόμενοι. βάζω βέτο. Πρέπει γρήγορα να αποκαταστήσει το τείχος. Και Να το ξαναχτίσει. Να το ξαναχτίσει. <laughs> διότι. Όπω και του ηγητέ του πολέμου. Βάζουμε βέτο νικητρέ ναι. δυνάμει. Να μην επανενωθεί η Γερμανία. Εκεί έπεσε, έπεσε τελείω έξω στην ιστορία η Θάτσερ. Βέβαια ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει επανένωση Γερμανία. Και για να ανταλλάξει ο Μιτεράν, επέβαλε τότε. Μεταλλευόμενο στη Θάτσερ κυρίω. Επέβαλε στον Κολ uh, για να επιτρέψει την ενοποίηση. Τι να εγκαταλείψει τον Μάρκο. Για να κάνει το ευρώ. Μάλιστα. Οπότε Α... τον επίλογο να το γράψουμε σε λίγο. <laughs> κατά <Κάμε laughs> διάλειμμα τώρα. <laughs> <laughs> ναι. Ναι. <laughs> ναι. Γιατί πώ εγκαταλείφθηκε η Θάτσερ ένα και η οποία Θάτσερ στο τέλο τη ζωή τη γνώρισε και τη Μέρκελ. Θέλω να πω ότι γνώρισε με την ευρία έννοια. Δηλαδή θα την μισούσε γι' αυτή <laughs> σίγουρα. σίγουρα. Έτσι <laughs> δεν, δεν είναι, πίλη ναι, πίλη κύριε Αντρουλάκη. Ναι. Λοιπόν, διαφωνείτε. Ήταν καθοριστική σημασία για αυτά που ζούμε σήμερα η πανένωση τη Γερμανία. Α πούμε κίνηση πρώτα. Ο Θανά Δολα Τσόκλ. Γεια ο Θανά. Έχει κι άλλα ρεκόρ η Margaret Thatcher Ας πούμε δεν νομίζω Ότι έχει γραφτεί για άλλη ή για άλλον Πολιτικό τόση πολύ μουσική Μόρισε, Σμίθ, Pink Floyd Κλά, Σίνεντο Κόνορ Είναι μαζί μας η Μαρία Κατσουνάκη Συνάδελφο δημοσιογράφος και αρθρογράφος στην καθημερινή έδωσε τροφή Μαρία η Margaret Thatcher ε, Καλό μεσημέρι ο, Καλό μεσημέρι και στους δύο ε, Νομίζω ότι Έδωσε τροφή. Η μουσική είναι το ένα κομμάτι, αλλά οι παραστατικές τέχνες μάλλον τρίνησαν τη Θάτσερ με τον πιο σαφή τρόπο. Ψάχνοντας τώρα εκεί για την εκπομπή την οποία παρακολουθώ επί ώρα την εκπομπή σας και αναζήτησα κάτι που να αφορά περισσότερο μια γενικότερη αίσθηση για το πώς οι τέχνες αντέδρασαν στην περίοδο της Θάτσερ, βρήκανε κείμενο του Σερ Πίτερ Χολ που είχε mm -hmm. δημοσιεύσει στους New York Times. Το 1991. Ναι. Λοιπόν, είναι αποκαλυπτικός ο τρόπος που μιλάει ο Πίτερ Χόλ για τη Θάτσερ και σημειωθέω ότι ο Χόλ ήταν διευθυντή στο National Theatre από το 1973 μέχρι και το 1988. Έζησε δηλαδή όλη την περίοδο της Θάτσερ. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σκοτεινό και δυσίωνο έχω διαβάσει. Κάνει ένα κατάλογο με το τι αδρανοποιήθηκε στη διάρκεια τη θητείας τη. Ε, ο, ο τίτλος του γενικό είναι ότι οι τέχνες ήταν σε κατάσταση πολιορκίας και μάρανε τη δημιουργικότητα ότι τις προηγούμενες δεκαετίες η Αγγλία σε αυτό που ονομάζαμε ένα χρυσό αιώνα στις τέχνες και ήταν σαφές ότι η χώρα χρειαζόταν τον πολιτισμό όσο και τους αυτοκινητόδρομους, την εκπαίδευση και την υγεία και είστε οι Thatcher και όλα άλλαξαν δεν μπορεί να πει κανεί με μεγάλη σαφήνεια. Ότι έκλεισε αυτό ή σταμάτησε να λειτουργεί εκείνο, γιατί όλα είχαν μια. Αλλά καλύτερη η καλύτερη περίοδο πρέπει να είναι όταν έφυγε η Θάτσερ και άρχισε η κριτική προ αυτήν. Ή όχι. Η, η κριτική έπαιξε. Έτωχε... Ενώ ήταν πάνω <laughs> η Θάτσερ. Έτσι, θυμάμαι. Σμιθ, Μάργκερετον Τενγκίλωτιν. Ναι, <laughs> ακριβώ. Και επίση στο θέατρο, στο θέατρο ανέβαιναν παραστάσει με πολύ κριτικό πνεύμα απέναντι <laughs> στη Θάτσερ. Και μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο όπλο εκείνη την περίοδο εκτός από τη μουσική ήταν ο βρετανικός κινηματογράφος. Mm -hmm. Με τον Ken Loach επικεφαλής, τον Stephen Frears, τον Mike Lee με έναν άλλο τρόπο πολύ προσωπικό γιατί ο Mike Lee διαχειρίστηκε κυρίως τα θέματα της οικογένειας μέσα από την κοινωνία και την uh, τη συμπίεση και την κρίση. Αλλά τι επιπτώσεις πια στην, στην, ναι, στη ναι, ζωή αστεί, από, από μικρό, την πολιτική. Στο μικρό ναι, κόσμο, ναι. ναι. Ενώ ο, η, η, το στίγμα του Λόου Ήταν πάρα πολύ σαφές Στον τρόπο που αντιμετώπισε Τη Θάτσε. Μόνο να σας πω ότι στο, Στην ταινία του Βροχή από Πέτρες Που γύρισε το 1993 μετά Τη Θάτσερ Υπάρχει μια φράση μέσα που λέει ότι άμα είσαι εργάτης Βρέχει Πέτρες 7 μέρες την εβδομάδα mm -hmm. ε, Οι ήρωές του Ανήκαν κατ' επίφαση Σε αυτό που ονομάζουμε εργατική τάξη Γιατί Ουσιαστικά είχαν χάσει το δικαίωμα στην εργασία. Ήταν άνεργοι, φτωχοί, άστεγοι, ταπεινωμένε γυναίκε, νέοι χωρί μέλλον, ε, άνθρωποι μέσα στο βυθό τη πραγματικότητα, αλλά ταυτόχρονα και πολύ περήφανοι, αξιοπρεπεί, με μια προσωπική αίσθηση ηθικής και δικαίου, ασυμβίβαστη. Δηλαδή ήταν αυτό που λέμε οι ήρωε του διαμάντια μέσα στη λάσπη. Δεν έκανε σοσιαλιστικό ρεαλισμό φρύε, δεν του μυθοποίησε, μυθοποίησε. απλώ. Έφερε στην επιφάνεια τι ζωέ του με όση μεγαλύτερη ειλικρίνεια και πραγματικότητα σε μπορεί να φανταστεί το σινεμά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριά, για, για, για αυτήν την ε, σύντομη και ουσιαστική σου έτσι, συμβολή στο να ε, καλύψουμε και ένα άλλο κομμάτι στην σημερινή μα εκπομπή. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ. Και Η Μαρία Κατσουνάκη, ε. δημοσιογράφο, συνάδελφο, αρτογράφη. Και αρθρογράφος στην, καθημερινή. καθημερινή. Ε. Λοιπόν, ο επίλογο ε. στο Μίμη Ανδρουλάκη που ε. πούλησαν στο ε. τέλο τη Θάτσερ. Είναι λοιπόν η σκηνή. Είναι αυτό που λέμε πάρτι φαντασμάτων. Πάντα έρχεται στου μεγάλου ηγέτε έτσι η σκηνή. Πάει να δει το μητεράν. Βέβαια, η ότι κεντρική επιτροπή θα την εκλέξει. Και στην πρώτη ψηφοφορία τη χάνει. Στον αέρα, την ώρα που έδινε συνέντευξη με το μητεράν, τη λένε: Χάσατε την πρώτη ψηφοφορία. Πάει στο Λονδίνο, τη λέει ο άντρα τη: Don't go on. Μη συνεχίζει. Mm. Όχι άλλο με την εξουσία, φύγε. Αυτή δίνει τη μάχη μέχρι τέλου και τη χάνει. Απέναντι στον μισητό αντίπαλο, α το πούμε Όταν ε, πάει μετά στο Υπουργικό Συμβούλιο, του μαζεύει και λέει: Σκέφτομαι να απαρατηθώ με αυτό το ε, έσχο τη συμπεριφορά σα, Και περιμένει τώρα ότι τα δικά τη πρόσωπα, αυτοί που, που του έχει αναδείξει, θα πούνε: α, Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει. Πού να πα τώρα, έτσι γίνεται συνήθω, οι γλύφτε των ηγετών, ε, λέει ο ηγέτη: Θα απαρατηθώ. Οπότε του λένε: Όχι, μη. Την ίδια σκηνή την έχει ζήσει ο Ντεγκόλ, να ξέρετε. Την ίδια σκηνή την έχει ζήσει ο Βίσμαρκ, ο σιδερένιο καγκελάριο. Ε, όταν δεν του λέει κανεί μήνε, είναι. είναι αυτό που λέμε στην πολιτική επιστήμη το πάρτι των φαντασμάτων. Και έτσι καταραίει. Μέχρι. Η εξώτερη και... ακολουθία έχει τελειώσει και τώρα ε, μετακινείται ο Ρό που θα την παραλάβει η οικογένεια mm -hmm. για ε, νομίζω το να πάει μόνο, για καύση. Το μόνο που τη νοιάζει πλέον τη Θάτσερ είναι να εκδικηθεί. Τον μισητό αντίπαλό της τον Χάζελ Τάιν, που ήταν υπουργό οικονομικών τη, ο οποίο την κατέστρεψε στο τέλο. Και πούμε, έτσι ήρθε ο Μέιτζορ. Και λέει: Όποιονδήποτε <laughs> άλλο εκτός από αυτόν. μίσος φοβερό. Και βάζει το Μέιτζορ που λέει: Καλά, ρε, αυτό αν να βρει, δεν έχει κανένα χάρισμα κλπ. Λέει: Από του κόπανου που είχα στη διάθεσή μου, αυτός ήταν ο καλύτερος <laughs> Και όχι μόνο αυτό. το κόπανος γράφτηκε πάντως Ναι, ναι, το κόπανους, κόπανους, αγγράζει, το ναι. Κατά λέξη. Κατά λέξη είπε η ναι. λέξη ναι. κόπανος δεν είναι δική τη. Λοιπόν, προσέξτε. Και αρχίζει μετά ο πόλεμο τη στου Έφτασε μέχρι τέλου. Είναι αυτό που λέμε βασιλιά Λίρ. Πώ ο πατέρα, α πούμε, η μάναξο γίνεται όλεθρο για τα παιδιά τη. Φτάνει στο σημείο να πει ότι πρώτη φορά είμαι ευτυχισμένη όταν ανέτελε το άστρο του Μπλερ. Έκανε τα πάντα να καταστρέψει τι προοπτικέ του. Αγνώριζε που... τη Μέρκελ α. με τη Μέρκελ. Δεν θα, δε θα τυχόν καθόλου, θα την έλεγε ένα νέο Σίτλερ. <laughs> λοιπόν, θέλω κλείνοντα να πω μια άλλη φοβερή που έχει ναι. πει η Μέρκελ, λέω, η Θάτσε, το να είσαι ισχυρός. λέει σαν να είσαι. Κυρία, αν πρέπει να δηλώσει ότι είσαι, δεν είσαι. Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ παιδιά. Στη μακαρία να... Ευχαριστούμε πάρα πολύ όντως. <laughs> Κύριε Αντουλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε να δώσουμε απαντήσεις σε ένα κυρίαρχο θέμα της εποχής μας, το οποίο δεν μας αποσχολεί. Δηλαδή, ένας ακομισμός, όπως είπαμε στην αρχή, ο και τι αντιδράσει προκαλεί.